Στίχη 50 ποιους ο κύριος θεωρεί συγγενείς του. 46. Ενώ δε αυτός ομίλει προ τα πλήθη του λαού, ειδού η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του εστέκοντο έξω και ζητούσαν να το μιλήσουν. 47. Είπε δε κάποιος προς αυτόν, «Να, η μητέρα σου και αδελφοί σου στέκουν έξω και ζητούν να σου ομιλήσουν». 48. Ο δε κύριος απεκρίθηκε ήπενης εκείνον που του είπε τούτο. «Ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι η αδελφή μου» 49 Και αφού ύπλωσε την χείρα του επάνω στου μαθητά του, είπε «Ειδω η μητέρα μου και η αδελφή μου, είναι αυτή τι δεν έχω σαρκικήν συγγένεια προς τούτος» 50 «Διότι εκείνο που θα κάνει το θέλημα του πατρός μου που είναι στους ουρανούς, αυτό είναι αδελφό μου και αδελφή μου και μητέρα μου»